<Ρυκάς> <Για> Τι κάνει. <Για> λοιπόν, είχα πολύ καιρό το σκεφτόμουν και πρέπει να σε ρωτήσω κάτι και εσένα και το θύμιο. Όσον αφορά του εκλογικού καταλόγου, έτυχα μάρτερα στα κραβενά που πήγα και ψήφισα και έλεγε ο δικαστικό αυτό εδώ πέθανε. Ο... Και ρωτάω εγώ έτσι αφελέστερο και λέω καλά, δεν έχουν γίνει καθάρι στου εκλογικού καταλόγου. Και αρχίζω και ανησυχώ, δηλαδή από όσο λέει, αυτοί που έχουν απειβιώσει και είναι ακόμα γραμμένοι στου καταλόγου, είναι στην αποχή, δηλαδή ευνοούν το πρώτο κόμμα. Τι ακριβώ συμβαίνει, για λίγο. Βεβαίω Τώρα, έχω τον μου. Καλά, εσύ τώρα λε παπαριέ, πάλι. Εννοείται εσύ δεν λες. Εσύ ξεκίνησε Εγώ φταίω. Σαξ, πώ Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίω. Σπεύδο, αγαπητέ. <χει> <χει> <χει> δεν με τίποτα. Έμα τι να φαγωθώ τώρα <χει> μέσα <μες χει> στη μαλακία, δεν τρώγω. Όχι. Δεν είναι μαλακία, έτσι. μπορεί, ξέρω. Τώρα, η μπλώση, εσύ ό,τι σου πε για την κριτική. Ναι, καλημέρα να βάζουν όλοι The Day Who UFOs. Έχει. Uh, schedule... Δε δεν βάζουν όμω, δεν βάζουν. Ρωτάνε, ρωτάνε ο κόσμο. Το... Ρωτάνε συνεχώ για τον 네. Μπαρκόνι. Τέικοψ Καπίστρι, πού είναι, είναι ακόμα έξω. Το 1954, ο Φωτόπουλος με το φύνο τη Ζαχλωρού. Νάτο. Υπάρχει κόσμο, ταινία, ε. Γυρίζανε την κόλφο και είδανε UFO και τα τραβήξανε. Νάτο. Τι τραβήξανε κι αυτοί. Α, τα UFO τραβήξανε. Ο καθένα τραβάει ό,τι θέλει. Στη φιωρετή να οδηγητή σε διακοπεί αγώνα γιατί δεν ούφο. Είναι φόβο στο γήπεδο. Να βάζουν όλοι Δεντέ. Παλιά το λέγαμε τρίφυλλο, Τέλο πάντων, εντάξει. Open football ή χίλια <συμπή> Τα Ξέρω μόρι δεν ξέρω τώρα ότι <συμπή> θα, μου, που δείξω τώρα ότι υπάρχουν <συμπή> ουφο. <συμπή> δεν το βλέπω 41%. Σε παρακαλώ έλα. <συμπή> Βάλε και άλλα 12% του άλλου ψέκε εκεί πέρα Βελόπλους, νίκε και τα λοιπάστα μάλλον. Τώρα δεν. Υπάρχουν, εγώ το ξέρω ότι υπάρχουν ουφο. Έλακια. Μη ψάχνετε για το χαρτί του Κιού καλαμούκι. Εγώ Ιησούς κατέβηκα με αύλη υπόσταση όπως λέει το τέτοιο Μομπέος. Αφορά στην αύλη υπόσταση του. Και το πήρα την Κοσόλα το παραπολιτικό. Το έχω εγώ και θα το δώσω το βελόπλο. Για να τα έχει και ο βελόπλο. Είναι τα χειρόγραφα. Τα χειρόγραφα του καλαμούκι. Και θα έχει και του έχει. Όσο μιλάω εγώ, εσεί παραγγέλλετε. <laughs> Μέσα συνέλληνε μου έχει επιστολέ ποιού καλαμπούκη. Το χειρόγραφο ποιού καλαμπούκη. Κοστίζει 20 μόνο ευρώ. Θα είστε η μοναδική στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ ποιού Του Θεού μα. Είδε στου Ιδαντού το χειρόγραφο του καλαμπούκη. Γεια σα. Κάσο σοβαρά κράτη. Πια τα... σοβαρά κράτη αγάπη. Για σοβαρά κάτι, σοβαρούσε ανθρώπου δεν έχουν οφολόγου. Τώρα σε παρακαλώ έλα. Ναι. Κάτσο Οπα. Hey, είχα καιρό να σε πάρω, ε Α, Μαρή, που είσαι να Είχα πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα λέγονται οι πολυγκόμενοι, κατάλαβα. Έχει δουλέψει το πράγμα το σύστημα. Και? Hey. Σε μπέρδεψε? Σε καταλάβανε όλοι μεταξύ του και σφαχτήκαν στην ποδιά σου, Εκείε κάποτε. Α, μου χαρακτηρίζε <laughs> τρέπεσε χαμούρα. Τι κάνει εσύ, Καλά, εσύ όλα καλά. Α να σου πω κάτι για τον άντρεβλακι που είναι γι' άλλου ότι την πέσει στην κομμένα του. Τι, τι, τι, την τι. έπεσε και σένα. Τι μάσε, κάποτε που σε είχα πάρει για το πρέτατορ και σου πει, ότι ήτανε τρελό... the <laughs> Και γι' αυτό τον εκβιάσανε με το Πρέντα τον. Δεν το θυμάμαι. Δεν τα ξέρω αυτά. Τώρα μιλάμε μαλακί στον αέρα. Επιβεβαιώνεται και από τον άλλον. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Δεν επιβεβαιώθηκε. Όχι αυτό. Και να σου πω και κάτι για τον Καθελάκη. Δεν έχει πει ποτέ τη λέξη Γάζα η Παλαιστίνη. Έφυσα ξανά στου δημοσιογράφου εκεί και κοίταξε. Δεν το έχει αναφέρει ποτέ αυτέ τι δύο λέξει σε όλε τι συνέντευξει του. Ούτε Παλαιστινιακό λαό ούτε τίποτα. οπότε αναφέρεται στον πόλεμο λέει άλλαν τ' άλλων Αυτέ δεν τι έχει αναφέρει. Προκαλώ να το ξεκάρετε! Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώ τώρα την κατάβαση του πυρός στη Γάζα. Δεν έχει πει ποτέ τη λέξη Γάζα. Εκπάει... Άλλη κουβά. Πιάννη σκοτωβό. Πάρτο. Ο κοστή Παλαμά. Τρία πράγματα πήρα να σου πω. Όχι τρία γράμματα. Όχι, αυτό βάλτο να ακουστεί, αλλά όχι. Δεν θα πήρα γράμματα. Okay. Σύντοση, σύντοση. Λέγε. Λοιπόν, καταρχά, έτυχε υποψιαστό ότι για τη δασκάλα, τη φωτεινή που δεν έχει εμφανιστεί δε χρόνια, ευθύνεσαι εσύ ότι έχει γίνει τίποτα μεταξύ σα oh. και η κοπέλα έχει σταματήσει να παίρνει. Ουέ και ο κουέ. Η ένα αλήθεια τέτοιο... είναι ότι και εγώ ανησυχώ και δεν ξέρω τι παίζει. Άστα Άσταστα τώρα. <laughs> Πέσει τι τι έκανε. Πλάκα-πλακα. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο άτομο που προήγαγε και ανέβασε και τον πύχη, ήταν πολύ ψαγμένοι και έδινε στην εκπομπή και στην έτσι. <laughs> έτσι εγώ φταίω τώρα τι να τώρα. Δεν ξέρω. Από COVID και μετά έχει χαθεί και Υποψιάζομαι, μην έγινε τίποτα δυσάρεστο. Ναι, ρε, φίλε, ναι, και εγώ αυτό υποψιάζομαι, γαμώτο. Και είναι κρίμα, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή ακροάτρια και ανυπομονούσαμε να την ακούσουμε πέρα από την πλάκα. Τι να πω, λοιπόν, νου... Ελπίζω νου... Νου... Να... να ακούει και να πάρει. Μακάρι να πάρει. Μακάρι... Και αν δεν ποτέ... θέλει να βγει, να με πάρει να μου πει ότι δεν θέλω να βγει. Σωστό, σωστό. Έχουμε κάνει τόσε εκκλήσει, τι διάλογο. Mm. Λοιπόν, νούμερο 2. Τι κατάγωνιστέ και κομμουνιστέ είστε, κι άλλα ροχοκουμούνια. Και σε όλε τι παραστάσει σου, για να κλείσει κάποιο εισιτήριο, πρέπει να γίνει μέσα τα βαντζιλίκι μόνο με Όχι, β και στο αδειόφωνοδο Ελάτε έχει και στην είσοδο εισιτήρια. Ούτε βίβα ούτε τίποτα. Ναι, αλλά εκεί πέρα. Δεν και πέρα... δίνω και τηλέφωνο, να κάνει τηλεφωνική κράτηση. Άσε τι μαλακίε εμένα από τα πατλητικά. <laughs> Γιατί δεν δίνεται σε κανένα βιβλολή, σε κανένα έτσι, να πηγαίνει ακόμα να καταχληώνει τη θέση του και το εστήριο του. Πώ να το κάνει τηλεφωνικά, θε να πάει στο βιβλιο του και καλά, Πάρε τηλεφωνικά, <laughs> κατοχυρών στη θέση σου και έρχεσαι από εκεί πέρα και βλέπει. Σάι <laughs> στο διάλογο θα μου πει και κουβέντε. <laughs> Κάνω <Συγκέρα. laughs> όλα τα μαγαζιά που έχει εμφανιστεί τηλεφωνικέ κρατήσει και στην επαρχία. Στην επαρχία Α, μάλιστα. Λοιπόν, Στην επαρχία στους... είμαστε αναγκασμένοι να πάμε με του κανόνε που ε, έχουν αυτοί. Σωστά, σωστά, γιατί είναι επαρχία. Δεν μπορεί να τα βάλει μαζί σου. Μα... Και τρίτον, ξέρει κάτι. Από επαρχία. Παίρνω από νησία, εγώ εντάξει, είμαι μακριά. Δεν έχει έρθει εγώ. Έτσι, παραπονιέσαι χωρί λόγο δηλαδή. Προσπαθούμε... Ούτε που προσπάθησε να έρθει ποτέ. Παραπονιέμαι γιατί έχω καταφέρει να έρθω σε άλλη επαρχία. Σε ποια επαρχία <laughs> έχει έρθει. Πριν από πέντε χρόνια. Ναι, πριν από πέντε χρόνια γιατί δεν ξέρω ότι γινόταν κάποτε. Δεν μπορώ να παραπονηθώ για την πολιτική σα πριν από πέντε χρόνια. Καλό, αμήχη ακόμα. Έχει παραγραφεί. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τρίτο που δεν μ' αρέσει. Αυτά που κοροϊδεύουμε στα άλλα κόμματα, δεν μ' αρέσει να τα κάνει το κόμμα αυτό του Θήμου. Δηλαδή, να παίρνει στην προσούρα και να διαβάζει στο βιογραφικό των υποψηφίων ότι ήταν σε άλλο κόμμα, σε ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΕ 25 κτλ. Και, και να τον κάνει μεταγραφή. Εντάξει, οκ, okay, ιδεολογικά μπορεί να είναι κοντά, αλλά είναι αυτά που Δεν είχαν εμπλακή με άλλα κόμματα. Οπότε αυτό δεν μου κάνει πολύ για ωραία. Διόν, για ακριβώ και εξηγήσω. Έχει δύο-τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένων και η κούνευα, που ήτανε αλλού. Καλά. Αυτό βρήκε. Ναι, γιατί σε αυτού που δεν είναι πολύ συνειδητοί και το θέλουν σαν επιλογή ας πούμε, αγωνιστική και μαχητική, δεν χτυπάει ωραία. Εγώ δεν είμαι. να λέμε και τα αρνητικά του Ακριβώ, ακριβώ. Αυτό, μόνο. Θα, ήταν... αφούν... ήθελαν, αυτό λέτε, θα πάει Και θα πει, οπ, κάτι μυρίζει κούνεβα εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω. Μυρίζει ρεφόρμα, φεύγω Τα ψηφοδέλτια του συγκεκριμένου κόμματο και των άλλων κομμάτων φυσικά κυκλοφορούν πολλέ μέρε πριν. Τι κάνουμε, Καραθάμασταν, ψάχνουμε τα σεντόνια, αυτά τα έχουμε σημαδέψει από πιο πριν. Εσύ παρόλα αυτά, τι θα ψηφίσει τώρα που έχει γίνει αυτό, το χοντρό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα ρωτήσω το δήμιο. Τώρα αυτό είναι για να σε επηρεάσει όμω, μην λέμε μαλακίε. Ωστόσο έχει τα τραγουδάκια του βαρουφάκι, μαθαίνω. Με το μέρα και το Τι λέει και ποιος μας πιάνει Που έχουν κάνει συμμαχία Κι αυτό έχει σημασία Κάνε ένα mini just the two of us Δηλαδή το two yeah, yeah, yeah, yeah. έχει να κάνει με τα ποσοστά Τέλος πάντων μπορεί αυτό να σε πείσει Σκέψου το, εκεί δεν έχει ρεφόρμες Λέει το διαφημιστικό ότι έχει αγωνιστές Αψηφοδέλτια Να ψητήσω αριστερά Πόντρα και αναπρεπτικά Ψηφοδέλτιο αστεράτο Με αγωνιστές Και μάτω Δεν μπαίνω να τα ακούσω. Γιατί και είδα, πειράσω. έχει κάτι τουιτεράδες, κάτι ηθοποιούς, γιατί αυτοί δεν θέλουνε φίρμες και τέτοια. Ναι. Ναι, Οπότε, σωστά. λογικά, είναι αγωνιστές αφού το λέει. Σωστά, σωστά. Αλλά Οπότε, ναι. με το Γιάννη, με έναν. Δεν μπαίνω να τα ακούσω, ξέρεις γιατί, όχι για να μην με πειράσει, αλλά για να μην ανεβάσω τα views. Ναι, πώ το λέω! Έλα! Τι γιορτή έχουμε στι 9 του μήνα μεθαύριο! Το στι 9 τι έχουμε, δεν θυμάμαι. Είναι του τυφλού. Οπότε, άστε να πάνε. Τι άστε να πάνε, τι είναι αυτό. Τι, τι είναι αυτό. Του τυφλού, είπε. Του τυφλού, ναι. Και. Ημέρα των εκλογών. Αχά. Α, α, α εκεί το πήγαινε. Έλατε. ναι. Άμα ήταν του κουλοχέρι, θα ήταν πιο σαφέ. Ή του παραφλού. Κάτι, τέλο πάντων. Έτρε του μπάμπι του φλού. Πάντα Ήταν ωραίο, Τέλος Πάντων είσαι διάλεξε αυτό, εντάξει, έγινε, οκ. Έλα, πω όλοι Έλα, ναι. Ένα ακροατή που έλεγε εδώ στι γαλέρε του τουρισμού, τι ήταν σε καράβι που δούλευε σε κουζίνα. Αν, νομίζω καράβι, έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα καλά. Ναι, ναι, το Φίλε, λοιπόν, σήμερα δυστυχώ τελειώνει η σύμβασή μου, για εσά, μια κοπέλα η οποία κάνει πολύ καλύτερα σε ένα παιδότοπο. Γιατί, εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω ένα παιδί με πολλά πράγματα για μεγάλα παιδιά, ενώ θέλουν εδώ πέρα έχει πολλά μικρά για κατασκευέ και τέτοια. Και μία εβδομάδα την κάλυψα. Οι συνθήκε που δούλευα σε αυτό το ξενοδοχείο, δεν θα πω σε πιο και να μην κάνω διαφήμιση, ήταν καταπληκτικέ. Ένα δωμάτι Που μου είχαν παραχωρήσει στραμμένο τον πορσάντα και το μάτιο πελάτη, φαγητό απεριόριστο, Πάρα πολύ ξεκούραση, πάρα πολύ καλαρά, πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτό που έχω να πω, επειδή σε έχω πάρει άλλε φορέ και έχω κλαστεί για τα delivery και γι' αυτά, παιδιά να την ψάχνετε. Αν κάπου δεν σα αρέσει, φεύγετε. Υπάρχουν κάποιοι που θα δώσουν, λίγοι, καλοί υπάρχουν. Ψάχνετε μέχρι να βρείτε κάτι καλό. Βέβαια το θετικό είναι ότι από μετά τι 15 Ιουνίου θα ξαναπάω, που θα έχει πολύ κόσμο και θα χρειαστεί και του δύο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Κουράγιο πάρα πολύ σε όλα αυτά τα παιδιά. Ξέρω ότι τραβάνε γαλέρε του τουρισμού στα ξενοδοχεία και αυτά, αλλά βλέπω και εδώ πέρα τα παιδιά που δουλεύουν. Στον τουρισμό και όχι μόνο εμείς που είμαστε οι που περνάμε και πολύ καλά Ακόμα και τα παιδιά που δουλεύουν και η security και την κουζίνα και στα δωμάτια που καθαρίζουν οι άσοποι Όλοι περνάνε μια χαρά, όλοι είναι ευχαριστημένοι Ελά, Αποστόλ. Θα πω τώρα, από κέρκυρα έχω παρμένο. Ελά, τι γίνεται, όλα καλά. Όλα καλά, μελιγάλα. Πετάγεστε καθόλου με του παξού, να δείτε το μαέστρο. Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Ο Α, το λάιπ, παιδί, με εκεί είχε κατογυρίσματα χθε, τι θα γίνει. Του περιμένουμε να πούμε. Είδατε τι θα γίνει στον άλλο κύκλο που το γυρνάνε τώρα. Σκοτώνουν, πεθαίνουν, αυτοκτονάνε, πηδιώνονται. Τι έχει. Α, μα πρόξετε κάτι, θα σα πούμε. Θα βρει γκόμενα, καμιά να καμιά γριάμπακαλιάρι να επιστρέψουμε στα παλιά. <laughs> Περίμενε, δεν με νοιάζει. Τέπον, <laughs> δεν σε νοιάζει. Μια σειρά πήγε στο Netflix, έλεο και Άμα δεν στηρίξουμε το παλικάρι μας εμεί ποιο. Τώρα βλέπω την παραλία Άσε με μετά θα το δώσω Α καλά εντάξει Αν απαντάτε συνέδημο κατοίκη στον Παζόκ Θα το καταθέσω τότε Το πόθενε έσχεσμα Είπα πριν από τις ευρωεκλογές Πολύμα ρωτάτε αυτή τη στιγμή Για ένα πόθενε έσχεσ Το οποίο οφείλω να το δώσω μέχρι 30 Ιουνίου Δεν έχω Δεν οφείλω να το δώσω τώρα Η νέα δημοκρατία και ο Μιτσοτάκη, τη μάνα του και τον πατέρα του, και ασχολούμαστε με το πώ θα ενέσχει κασελάκι. Ναι. Εντάξει, καλά πάμε. Δεν μπορεί να χρωστάνε όλοι. Τι θα γίνει αυτό σε αυτόν τον τόπο. Δεχτήκαμε ότι χρωστάνε Μιτσοτάκη. Ε, ξορίζουμε έτσι κι αλλιώ τώρα. Μιτσοτάκη Δεν μπορεί να τα έχουν και καλά. Τα χρέη Όχι να χρωστάνε και οι καινούργοι. Τα τσικό. Τα χρέη του Μιτσοτάκη. Χάσε να... με τώρα. Θα έχω πληρώσει εγώ και εσύ και τα παιδιά μου. Ε, και τι θα πληρώνουμε και του Κασελάκη. Τι είναι αυτολύση. Θέλα, δε γάμι σε μα τώρα οι προτεραιότητε. Όχι, έχω γ Να σου πω κάτι, Τι? στον Καλαμούκι 99,8 λίγα λόγια και με νόημα. Μάλλον αυτό ακούει ο παππούς στην Ηλιοπολίη. Τι είναι αυτό? Ε, δεν είπε ότι ένας παππούς ακούει ραδιόφωνο. Α, έτσι. ναι. Ε, ρε μαλάκατε δεν ακούς την εκπομπή σου.